Στοίχη 12-31 υπόσχεται ότι θα του στείλει το Άγιον Πνεύμα. 12. Και δεν ενεργώ μόνον εγώ τα έργα αυτά τα υπερφυσικά, αλλά και εις άλλους συμπορώ να μεταδώσω την δύναμη αυτήν με την οποία γίνονται τα αυτά. Αληθώς. Αληθώς σας λέγω ότι εκείνος που πιστεύει σε με τα υπερφυσικά έργα τα οποία ενεργώ εγώ θα τα κάνει και εκείνος, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι αυτό θα θεραπεύει και θα ανασταίνει ψυχά και θα συντελεί θαυμαστά αλλοιώσει επί τη εσωτερική ζωή των ανθρώπων, θα επιτυγχάνει δε τα αυτά ούτω, διότι εγώ πηγαίνω προ τον ενουρανή πατέρα μου για να συμβασιλεύσω μαζί του. 13. Και κάθε τύπου θα ζητήσετε δια προσευχή, το όνομά μου και διατελούντε η στενή κοινωνία και ένωση με εμένα, θα το κάμω, για να ο του ήγον. 14. Εάν ζητήσετε κάτι επικαλούμενη με πίστη ζωντανήν το όνομά μου, εγώ, ως έχουν πάσαν εξουσίαν και δύναμιν πλησίον του πατρός μου, θα το κάμω. 15. Αλλά για να σας ακούω και διαναλάβετε να λάβετε μεγάλας από τον πατέρα μου, πρέπει να με αγαπάτε. Εάν δε με αγαπάτε, τηρήσατε τα συντολάς μου και δείξατε ούτω ότι η προσεμέ αγάπη είναι αληθής και ειλικρινής. Δεκαέξι και όταν εσείς με αγαπάτε και τηρείτε τα συντολάς μου εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλων βοηθών και οδηγών και παρήγορων θα σας δώσει διαναμένη μαζί σας αιωνίως. 17. Θα σας δώσει το πνεύμα που φανερώνει και διδάσκει στα σκαλοδιαθέτου ψυχά στην αλήθεια και το οποίο ο μακράν του Θεού κόσμος των αμαρτωλών ανθρώπων δεν δύναται να λάβει διότι έχει μόνο τα αισθητά μάτια και με αυτά δεν το βλέπει και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει την αξίαν του και δεν το ζητεί. Σείς όμως που παρακολουθήσατε τα θαύματά μου και την διδασκαλία μου το γνωρίζετε. Διότι τώρα μεν μένει πλησίον σας επειδή κατοικεί ολόκληρον μέσα εις εμέ που είμαι κοντά σας. Μετά την πεντηκοστήν δε θα κατοικήσει και μεταξύ σας αλλά και μέσα στα ψυχά σας. 18. Δε θα σα αφήσω λοιπόν ορφανούς και μοναχούς. Θα έλθοντα ο λίγο πλησίον σα δια του άλλου τούτου παρακλήτου που θα κατοικήσει μέσα σα και θα σα ενώσει μαζί μου ω μέλη δικά μου. 19 Ακόμη ο λίγων χρόνων και ο μακράν του Θεού κόσμο δεν θα με βλέπει πλέον, διότι δεν θα υπάρχω σωματικό ή στην υγιή όπω είμαι τώρα. Ση όμως θα με βλέπετε με τα μάτια τη ψυχή σα και θα με αισθάνεστε, διότι εγώ, μόλον ότι με το λίγον θα σταυρωθώ και θα αποθάνω, θα εξακολουθώ να ζω. Και εσείς θα ζήσετε νέαν πνευματική ζωή την οποία θα λάβετε από εμέ. 20. Κατ' εκείνη την ημέρα κατά την οποία θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα ο νέος αυτός παράκλητο θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής σας για να με βλέπετε και θα μάθετε τότε δια τη εσωτερική πείρας σας ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα στον πατέρα μου ως φυσικός ιός αυτού και εσείς δια της χάρτους του παρακλήτου θα είστε ενσωματωμένοι σε μέ. Κι εγώ θα έχω μορφωθεί μέσα σας ώστε εγώ κι εσείς να είμαι χωριστή και να αποτελόμαι ένα σώμα. 21. Αλλά για να σα μεταδοθεί η νέα αυτή ζωή που θα σας κάνει ένα με, με πρέπει πρωτίστως να με αγαπάτε. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτός που ενεκολπόθητα σε τον λάσμο και φυλάτη αυτάς εκείνος και μόνον με αγαπά. Όποιος δεν με αγαπά θα αγαπηθεί στοργικός από τον πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν «Και δια του εσωτερικού πνευματικού φωτισμού και της νέας ζωής που θα του μεταδώσω, θα καταστήσω τον εαυτόν μου φανερώνη σε αυτόν». 22. Λέγει προς αυτόν Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, αλλά αυτός που έλεγε το Θαδέος και Λεβαίος, «Κύριε, τι έχει συμβεί και τι σε εμποδίζει, ώστε εις το μέλλον να εμφανίζεις ενδόξω τον στον εαυτό σου μόνον η εμάς και όχι εις όλων των κόσμων, ώστε να πείσει Αυτόν ότι είσαι ο Μεσσίας και να κυριαρχήσει επ' αυτού ως Παγκόσμιο και αιώνιος βασιλεύς. 23. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν εις Αυτόν. Η εμφάνιση της περί της οποίας ομιλώ, θα είναι εσωτερική και πνευματική στο εσωτερικό ενός εκάστου πιστού και αφοσιωμένου εις εμέ Όποιο δηλαδή με αγαπά θα φυλάξει τον λόγον μου και ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έθομαι προς αυτόν εγώ και ο πατήρ μου και θα κατοικήσω με σε αυτόν μεταβάλλοντας την καρδία του εις έμψυχων και ζωντανών ναών μας. 24. Όποιο δεν με αγαπά δεν φυλάτει τους λόγους μου. Αλλά όμω ο λόγος και η διδασκαλία που ακούεται από το στόμα μου δεν είναι ειδικός μου, αλλά είναι λόγος του πατρός που με έστειλε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να φανερώσω τον εαυτό μου εις εκείνους που δεν τηρούν τον λόγον του πατρός μου. 25. Αυτά σας είπα τώρα προτού να απέλθω στου ουρανού και καθόν χρόνων μένω ακόμη μαζί σας. 26. Ο παράκλητος όμως, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα στείλει ο πατήρδια να αποκαλύπτει στους πιστούς την αποστολή μου, το έργο μου και ό,τι σχετίζεται με το όνομά μου και το πρόσωπό μου, Εκείνος θα σας διδάξει όλα ο ασωτηριώδης αληθεία και θα σας ενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. 27. Φεύγω και σας αφήνω ειρήνη. Σας δίδω την αληθινήν και βαθίαν ειρήνην την οποία έχω εγώ και την οποία ήλθα να φέρω στον των από την αμαρτίαν κόσμων. Δεν σας δίδω εγώ ειρήνην υποκριτικήν και απατηλήν και ασταθή σαν αυτήν που δίδει ο κόσμος. Ας μην ταράσετε από φόβου εσωτερικού και α μη δειλιάζει από εξωτερικά φόβητρα και απειλάσει η καρδία σας. 28. Όχι μόνον δεν πρέπει να ταράσεστε, αλλά μάλλον θα έπρεπε να χαίρετε. Ήκούσατε ότι εγώ σας είπων πηγαίνω προς τον πατέρα και εντό ολίγου θα έλθω πάλιν προς σας. Εάν με ηγαπάτε θα είχατε καταληφθεί από χαράν διότι σας είπα πηγαίνω προς τον πατέρα, διότι ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερος από εμέ. Και είναι μεγαλύτερος, διότι εγώ φέρω τώρα δούλου μορφίν, διότι σε πανόδου στον πατέρα πρόκειται και ως άνθρωπος να υψωθώ και να δοξαστώ, υψώνουν και δοξάζουν την όλην ανθρωπίνην φύσιν, συνεπώς δε και εσάς και όλους εν γέννη τους πιστούς. Δι' αυτό έπρεπε να χαρείτε, αλλά εσείς ελιπήθητε. 29. Και δεν θα ήθελα μένα σα προκαλέσω λύπη. Ιναγκάστην όμω τώρα να σα είπω περί τη αναχωρήσεω και επανόδου μου προτού να γίνουν τα αυτά, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε σε με, βλέποντα την επαλήθευση τη προφητεία μου. 30. Δεν θα ομιλήσω πλέον πολλά μαζί σα. Δεν μένει άλλωστε καιρό για να σα είπα περισσότερα. Διότι έρχεται ο Σατανά που εξουσιάζει τον μακράν του Θεού κόσμον, και έρχεται για διανενεργή στην τελευταίαν και βιαιότεραν επιθεσή του κατ' Άλλησε με, δεν θα έβρει τίποτε το ειδικό του, το οποίο θα του δίδει εξουσίαν ή κάποιον δικαίωμα, επεμού. 31. Θα παραχωρηθεί όμως σε αυτό να με θανατώσει, διαναμάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και όπως μου έδωκε να εντολύνω ο πατήρ, ο οποίος θέλει με το θανατόν μου να σωθούν οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πράττω. Σηκωθείτε. Ας ένα παιδό.